Όσο λιγότερο είναι, δεν ζει ως ενεργός παράγοντας που μετασχηματίζει τον κόσμο. Αλλά ως ανήμπορος, ανήκαλος θεαντής, ίσως να βγάλει ευτυχία αυτήν την κατάσταση. Παθητικό θα πάσμο. και εφόσον η δουλειά είναι οδυνηρή ίσως να επιθυμεί να είναι ευτυχής, δηλαδή αδρανής όλη του τη ζωή. Μια κατάσταση παρόμοια με το να και έρθω σαν ονόματι της ελευθερία. Όταν η κοινωνία σου αρνείται το δικαίωμα να υπάρχει, πρέπει να το πάρεις μόνος σου. Δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη. Δεν έχω λαού. Δεν έχω μέλος.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 Δελευταίος, δελευταίος. Δελευταίος. Δελευταίος. Το παρία Το τον ακούτε στον αέρα του ραντευ κάθε Σάββατο στι 4. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ε, είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ξεκινάει για ακόμα ένα Σάββατο η εκπομπή παρέας. Παρείας μάλλον, για τις παρές αφιερωμένο, βιάστηκα να το πω. Ε, Αδελφιά, λίτες πουλιά, είμαστε εδώ σε αυτή τη φλογερή Μητρόπολη και αυτό το Σάββατο να σα κάνουμε παρέα, να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας κρατήσουμε από το χεράκι σε αυτέ τι στιγμές υπαρξιακού άγχου, στρες και πόνου γιατί δεν ξέρω αν η υπαρξή είναι πόνος ε, όσο μεγαλώνουμε κάτι τέτοιο έτσι μυρίζουμε ε, Ταυτόχρονα μυρίζουμε τσουρέκια που ψήνονται μετά το Πάσχα από τον κόσμο Γενικότερα έτσι πως αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσω των αισθήσεών μας Αλλά αυτά ήταν μια χαρούμενη εισαγωγή Για να πούμε ότι ο παρία είναι εδώ για εσά. Ο παρία είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν θέλετε να κοιτάξετε στα μάτια στο δρόμο Γιατί δεν είναι κανονικός για εσά. Βέβαια το κανονικό δεν υπάρχει το έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα κατασκεύασμα για να μπορέσουν να βάλουν σε φόρμες ο ανθρώπου. Ο άνθρωπο δεν έχει φόρμα, εκτό κι αν είναι αντίντα και σπρώχνει ναρκωτικά. Το ξέρετε αυτό ότι στο εξωτερικό, αν φορά αντίντα με τρει ρίγες ή σε έμπορο ναρκωτικών, παίζει και αυτό, ειδικά στι σκανδιναβικέ χώρε. Ε, γι' αυτό να προσέχετε με τα αντίντα και αυτά, όπω μπλέκεται, γιατί θα σα περάσουν για αχαρνέ γωνία. Σήμερα έχω μαζί μου και τον ε, Τζίμι. Ο Τζίμι είναι ε, μόλι τελείωσε το. Το Λίκιο και θα πετάει μια ατάκα εκεί. Έχει έρθει εδώ γιατί του άρεσε η εκπομπή, ήταν ακροατή. Και θέλω να πέσει να πάρω την εανικότητά του για να δω πώ φαντασούνται το μέλλον του και πώ βλέπει τα πράγματα. Εξεκείνα τουλάχιστον με ένα καλησπέρα στον κόσμο. Ε, καλησπέρα. Κόσμο. Κοντά -κοντά. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Για να ξανά, να ακούσω. Λέω λέω, καλησπέρα, καλησπέρα, Ωραία. παιδιά. Καλησπέρα σε όλα τα καλά παιδιά λοιπόν. Το Red Reboot θα μας ανεχθεί για την επόμενη τουλάχιστον μία ώρα. Σήμερα θα το σκάσουμε, ξεκινήσαμε και λίγο πιο μετά. Πήραμε το ακαδημαϊκό τεταρτό και το ε, επεκτείναμε λίγο. Μας αρέσει η επέκταση. Και θα τελείωσουμε και λίγο πιο νωρίς γιατί υπάρχουν και κάποιες κοινωνικέ υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν και ο Παρίασε πρέπει να είναι σε πολλά μέρη ταυτόχρονα έτσι, όπω ε, αναζητούμε όλοι λίγο παραπάνω χρόνο για του εαυτού μα και για τη ζωή μα, έτσι και ο Παρία ε, ζητά λίγο παραπάνω χρόνο. Έτσι κι αλλιώ και ο χρόνο είναι μια ψευδέση τη αντίληψη. Αλλά δεν, θέλω, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε σε βαθύτερα ζητήματα περί του χρόνου. Και... Γιατί ο χρόνο είναι διάσταση, αδέλφια. Μπορείτε να παίξετε με τι διαστάσει. Αν μπορείτε, ναι. Το ε, πιο ακριβό και πολύτιμο πράγμα που έχουμε είναι ο χρόνο. Είναι ακριβό. Και το πουλάμε για 5 για 5 ευρώ την ώρα και καλέ τιμέ πάρουν και χειρότερα. Ε, να πούμε ότι ο χρόνος είναι σχετικός, όπως λένε και τα κομμάτια. Ε, απλά βλέπεις πώ αναπτύσσεται. Όταν περνά ωραία, έτσι γίνεται πολύ γρήγορος. Όταν δεν περνά καλά, φαίνεται αιώνα. Άρα, γενικά, ότερα πραγματικά είναι σχετικός και είναι συνυφασμένος με τα συναισθήματα και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι και ζεις την ίδια τηγαμένη τη ζωή που ζούμε όλοι. Λοιπόν, από το υπερδιαγαλαξιακό και απίστευτο στούντιο του Radio Reboot, ο Παρία πάλι είπε 7.000 λέξει μέσα σε 2 λεπτά, σα φόρτωσε πολύ. Σήμερα έχουμε έρθει να παίξουμε μουσικέ χαοτικέ. Σα έχω τάξει θεματικέ οι οποίε έρχονται. Να ξέρετε ότι παλεύουμε για αυτέ. Τα κανονίσματα δεν είναι εύκολο. Διότι οι άνθρωποι που καλώ συνήθω είναι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν ζητήματα, γιατί θέλουμε να είμαστε στο zoom, να παίρνουμε πρωτογενή είδηση ή κόσμο ο οποίο είναι μέσα στα πράγματα και να μην τα βλέπουμε όλα ω σε, μια, σε ένα καναπέ με το ουίσκι όπως οι ανθρωπολόγοι και να κάνουμε εικασίες και κουλουπού εμείς θέλουμε να μας τα πράγματα, θέλουμε να ζούμε θέλουμε συνεχώς να κυνηγάμε τα όρια της ελευθερίας μας να αντιλαμβανόμαστε τελικά τι είναι ο άνθρωπος και να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα η απάντηση είναι το δάσος, λέει ο Ρουσουλά Λεγκέν το τελευταίο βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο θα σα μιλήσουμε και γι' αυτό να στείλουμε φιλιά στην Αστρόσκονη της Ούρσουλα Λεγγένη, η οποία μας έκανε λίγο περισσότερο άνθρωπους ε, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Σήμερα, αγαπητέ Τζίμι, mm -hmm. θα ακούσουμε rock, punk, hip-hop και λίγα ηλεκτρονικά. Ε, ο Τζίμις εδώ μου έχει ζητήσει κάποια κομμάτια. Θα τα βάλουμε έτσι σε μια ε, σειρά, αναρχη σειρά θα έλεγα. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να ξεκινήσουμε με λίγο rock και να επιστρέψουμε βέβαια κάθε φορά που θα επιστρέφουμε θα σχολιάζουμε λίγο το κομμάτι γιατί κάθε μουσικό κομμάτι και κάθε δημιουργία έχει το μήνυμά του και γι' αυτό είμαστε εδώ, κυρίε και κύριοι. Γι' αυτό έχουμε τον μπομπό και είσαστε οι δέκτε. Και το θέμα είναι να αντιστρέψουμε και αυτή την, ε, τη φορά. Δηλαδή, περιμένουμε από εσά στο chat του Radio Reboot να μα στείλετε ε, τα μηνύματά σα, ε, τι αφιερώσει σα, ε, την αγάπη, το μίσο σα. Για όλα εδώ είμαστε. Όλα μαζί θα τα περάσουμε, όλα μαζί θα τα αντέξουμε. Είστε ένα εναλλακτικό εγώ. Άρα, περίπου το ίδιο είμαστε όλοι. Μην φοβάστε, αδέλφια. Δεν θα πονέσει, τουλάχιστον στην αρχή. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε με... Σήμερα να πω ότι την τιμητική του για κάποιο λόγο έχει η Σαλούγκα τη καρδιάς μας, η Σαλόνικα. Η playlist που έχω είναι κατά 95% μαθηματικά εξακριβωμένα όλοι οι καλλιτέχνες από Σαλούγκα. Τιμούμε την πολιτιστική αυτή πρωτεύουσα της Ελλάδος, θα μπορούσα να το πω αυτό. Έλα, ε, και δεν είναι τυχαίο που... Έτσι, η μίξη των Βαλκάνιων λαών με, με, του, με την Ασία και με όλα αυτά έφτιαξε ιδιαίτερα ακούσματα κουλουπού. Ενώ εδώ στο Αθήνα οι κατσαπλιάδες από τα νησιά και από την Πελοπόννησο είχαν είχανε να εξουσιάσουν περισσότερο. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, εντάξει, δεν το κρύβουμε, αλλά και όλο τον υπόλοιπο ελλαδικό τόπο και πλέον τα σύνορά μας δεν περιορίζονται σε σημείς και ναι. σχετικά. Ναι, είναι ολούθε, όπου υπάρχει άνθρωπος που αναγνωρίζει τη λέξη παρίας, είναι αδελφός, είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας ε, το περιθώριο είναι αυτό που είναι για εμάς τουλάχιστον η πρωτοπορία σε κάθε αλλαγή. Λοιπόν, μετά από αυτά τα χαριτωμένα χαζολογήματα πάμε να ξεκινήσουμε με το παυσίπονο θα μας πει σε λίγο Τζίμις για ποιο λόγο επέλεξε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Πάγκους μουσική Πάμε μωρές Φωτία. Πάντα εδώ στο Red Reboot. Εδώ γίνονται συννοήσει live για το καλό σα πάντα. Ε, τι να πω, μια καταπληκτική μέρα, σήμερα 11 του μάει του σωτήριού του 2024. Είναι όλου τατικοί, ε, τουρίστε έχουν κάνει το κλασικό του πέσιμο. Πλέον δεν ακούσε την ελληνική γλώσσα στα σοκάκια. Αυτό σε κάνει και λίγο να αισθάνεσαι τουρίστας στον τόπο σου. Μέχρι να ψάξεις να βρεις κάποιο σπίτι και κοίταξε τα ενίκια, μετά θα καταλάβεις τι σημαίνει το Airbnb. Με κιάζε Airbnb φθηνότερα από ενίκιο. Ναι. Ίσως κάποιος <χω> βολεύει αυτό. Ε, το παυσίπονο, λοιπόν, ένα κομμάτι που μωρά φωτιά. Ε, πε, άμα σου, σου ήρθε κάτι τώρα μια έμπνευση ε, κοίταξε όλοι μας αναζητάμε την εύκολη λύση δεν κοιτάς το πρόβλημα κοιτάς να παλώσει το πρόβλημα είτε με το γιατρό είτε με το γιατρό της φιάτσας οπότε ε, ο άνθρωπος κάπως θέλει να καλύψει τα κενά του τώρα άλλος με εκκλησίες, άλλος με box και άλλος με Ουσίες. ουσίες κοινοπνεύματα και τζόγο, τζόγο και όλα αυτά οπότε έτσι μας κάνανε να δουλεύουμε και να πετάμε τα λεφτά μας στους γιατρούς και στα φάρμακα για να συνελθούμε. Έτσι, τα φάρμακα είναι και μια τεράστια βιομηχανία η οποία είναι από τις πιο δυνατες παγκοσμίω, άρα πάντα θα υπάρχει ένα φάρμακο για σένα Πάντα θα κατασκευαστεί ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο, ένα οτιδήποτε. Που θα σε υποχρεώσουν, θα σε βάλουν, από μικρά παιδιά μα βάζουν και κάνουμε 100 εμβόλια. Έτσι, ναι, κάποια είναι. Κάποια εντάξει, χρειάζονται, δεν σου λέω όλα. Αλλά ναι, τώρα ναι, ναι, του ναι. κορονοϊού, να κάνει τη προηγούμενη σεζόν, κάπου παραπάει. Ε, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, Α, δεν την αναπτύξουμε, δε, αναπτύξουμε. Απλά σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν κάποια κάπω ανησυχητικά έτσι, από τι εταιρείε τι ίδιε. Ε, Μα απλά εντάξει έχουμε τόσο να ανησυχούμε που τώρα έχουμε δίπλα μας γενοκτονίες Έχουμε πολέμους ανοιχτού εδώ και κάποια χρόνια ε, στα, ε, στα βόρεια οι οποίοι, Τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε έναν πυρνικό όλεθρο ε, Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πιστοί θέλουμε Eurovision Αυτό είναι το θέαμα mm. που θέλουμε ε, Ο κόσμος με αυτά πρέπει να ασχολείται και γενικότερα είχαμε πει και πριν από δύο επεισόδια ότι Eurovision είναι ένα κατασκευάσμα, μια κατασκευή μάλλον του ΝΑΤΟ είναι καταπληκτικό το, το πως συμμετέχει κάθε χώρα όχι με τον καλλιτέχνη αλλά συμμετέχει ως χώρα, ως κράτος ε, εντάξει εμείς με τη Μαρίνα είμαστε Σάτι η Μαρίνα Μαρινάκης, πήγε ολυμπιακό Ολυμπιακός τελικό έχουν γίνει διάφορα αυτόν τον καιρό ζούμε έτσι ένα σουρεαλισμό και δανειζόμενο από μια ραδιοφωνική εκπομπή στη Σαλούγκα στο Radio Revolt που υπήρχε, που λέγονταν Σουριαλισμό και Βαρβαρότητα, ε, αυτό είναι ο τίτλο τη ζωή μα. Ο σύντροφο το είχε πιάσει για τα καλά, και η εκπομπή του λέγονταν Σουριαλισμό και Βαρβαρότητα. Είναι ένα τίτλο για τη ζωή μα, και εμεί θα πάμε να ακούσουμε τώρα μία ψαγμενιά, την οποία λίγοι θα την ξέρουν και μιστα θα καλέσουμε τον κόσμο να εντρυφίσει, να ακούσει το άλμπουμ του Λίτη, Λίτης και Τρίκ, λοιπόν, ε, και το κομμάτι λέγεται Τεμπέλης. Θα μας αιτιολογήσει ο άνθρωπος για την Τεμπέλη, πάνω σε αυτά που έλεγε πριν ο φίλος ο Τζίμις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε πάλι εδώ στο studio του Ready Reboot. Ευχαριστώ και ε, στον τίμη το φίλο για το πρώτο μήνυμα. Χωρί κανόνα, για χαρά και δυνατά, πάμε. Σα περιμένουμε όλου ε, στο studio. Ε, Πώ να επιστρέψουμε, ακούσαμε το φίλο μα το Little και του Strick με τον Ντεμπέλη, ο οποίο λέει ότι okay, καλύτερα μια ώρα σε τεμπελιά παρά 40 χρόνια μισθωτή σκλαβιά. Κάπω έτσι το υποφίλος, Τώρα, εντάξει, ελπίζω να μην ταυτιστείτε όλοι και παραλύσει ο καπιταλισμός. Μην ξαφνικά ξυπνήσετε ένα πρωί και πείτε να κάνετε την επαναστασίλα σας και δεν πάτε για δουλειά, έτσι και δεν λειτουργήσει τίποτα και πεθάνουμε και δεν έχουμε φαγητό και δεν έχουμε ενέργεια ε, γιατί έτσι ξεκινάνε οι επανασταση να ξέρετε. Απλά αν δεν πας για δουλειά, το επόμενο πρωί. Ε, πέρα από το χαβαλέ... Και, ε... όχι μόνος να... και όχι μόνο σου να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Και κόσμο. Βέβαια, σου... άμα συζητήσει ε, για επανάσταση, Περισσότερα θα σου πούνε. Πιστε... Άμα γίνει, Α, εάν γίνει πρώτο, Σάμε, με καλάζνικο στο Σύνταγμα, λοιπόν. ναι, ρε, αδελφέ. <laughs> Όλοι πρώτοι, το ξέρω. Και το κουκουέ, φυσικά θα είναι πρώτο. Ε, το κουκουέ θα μοιράζεται καλάζνικο στη δικιά μα επανάσταση. Ε, εγώ κου... θα γραφούμουνα μετά στο κουκουέ, επί το που θα λέγαμε παιδιά, μα οπλίσατε, μπήκα. <laughs> με με κοινικάτε από το Λύκειο. Να με πάρετε. Ήμουνα, ξέρεις, πόσους λένε, ήμουνα draft, σου λένε στο NBA, ε, ήμουνα draft, ξέρεις, πολύ δυναμικό στο σχολείο. Είσαι ένα protest που λένε. Ναι, και, και λέγανε, όπα, αυτός είναι δικός μας, κάτσε, έχουμε παιδί να κάνει καριέρα τώρα. Yes. Αλλά έπέλεξα να μην γίνει οργατοπατέρας, που ε, θα μου τέριαζε κιόλα. Έτσι, ε, <laughs> Έχω το ανάστημα να ήγηθω ε, στους πίθηκες, ενώ σε αλλά... Δεν το επιλέξαμε. Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο για το σοσιαλισμό, κυρίες και κύριοι, γιατί τον τρίτο δρόμο για το σοσιαλισμό συγκεκριμένα, που προσπαθεί να κόψει λίγο δρόμο μέσω του μικράτου, αλλά όλα αυτά μπορεί να σου φαίνονται κουραστικά και ουτοπικά. Για εμά παραμένουν στο μυαλό μας ως όνειρα και όσο τα συζητάμε... Και στόχοι και όσο τα συζητάμε θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι γενιές που θα σταματήσουν να συζητάνε για ένα καλύτερο μέλλον κουλουπού θα είναι και οι γενιές οι οποίες δεν θα προσμένουν σε κάτι καλύτερο. Έτσι. Και πλέον θα αποκτήσουν και έτσι ρεαλισμό όλα αυτά τα cyberpunk τα ιαπωνικά και όλα αυτά τα δυστοπικά που εμφανίζονται. Τότε θα είναι όντω η πραγματικότητα και εμεί θα είμαστε απλά μια σελίδα ενός βιβλίου ιστορίας. Έτσι. Όλο αυτό που ζήσαμε. Αλλά πέρα. Το τρενάκι μου λέει να παίξω σάτι, Μαρίνα. Σε πληροφορώ, τρενάκι, ότι η Μαρίνα με το τελειώσει από αυτέ τι τριτοτέταρτε που έχει πάει εκεί, διοργανώσει θα έρθει στον Παρία, η Μαρίνα Ισάτη ίδια, και θα κάνουμε μια εκπομπάρα. Άρα, παιδιά, ξέρετε, το Παρία σε connecting people, δεν είναι μόνο η Νόκια και ο Κόκαλη και όλο αυτό το. Ε. Εγώ θα τη φέρω εδώ τη Μαρίνα και θα προσπαθήσω να φέρω και τον κύριο Μαρινάκι, έτσι για να ξεδιαλύνει τον πρόεδρο. Ναι, ο οποίος ε, έχει σταματήσει να τσιμεντώνει πόδια τώρα που εκεί η ομάδα πήγε στο δηλικό. είναι το τσιμέντο, ρε, <laughs> Και θα τον φέρουμε εδώ να πει δύο πράγματα γιατί ακόμα τον φωνάζει ο κόσμος περαιζέμπορα και γενικότερα πρέπει να σταματήσει αυτό. Ένας επιχειρηματίας αυτού του ύψους του στένους, ο οποίος είναι δήμαρχος ή μη πρωθυπουργός θα έλεγα κιόλα, έχει μέσα έχει κουλουπού πως μεταδίδουμε εμείς ένα μήνυμα μεταδίδει αυτός καθημερινά μηνύματα από τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες του και τις ομάδες του και κουλουπού για να μην σας κουράσω άλλο για τώρα τουλάχιστον πάμε να ακούσουμε πάλι από τη Σαλούγκα ένα κομμάτι Τρύπε, όλη το έχει τελειώσει είναι η και προφανώς το παίζουμε για κάποιο λόγο που θα το συζητήσουμε σε λίγο πάμε Το σύνθημα έξω του από τα εξάρχεια. Μετά από λίγο, είδαμε την αστυνομία, είδαμε το κράτο με τη μαφία των ματ να κυνηγάει το πλήθο αυτό που κυνηγούσε τον έμπορα. Και εδώ πέρα. Εγώ θεωρώ πολύ υγιή την ενέργεια των ατόμων που ήταν στα εξάρχεια, αυτή και δεν μπορούμε να πω το ίδιο για την ενέργεια των ματ. Αλλά έχει η νεολαία, μην τη Μπαμπά, και εσύ δεν είσαι ευγενικό. Όχι μοραγί, αστυνομικό είναι. Το ίδιο κάνει η μπάτζη, δηλαδή με ροέλι. Και βάζει και επιστρέφουμε στο ζήτημα της πλατείας των Εξαρχείων, η οποία έτσι. Έχει, είναι πανέμορφη με τι λαμαρίνε τη. Τι θέλατε, Δέντρα, λαμαρίνε θα έχετε. Μπείτε λίγο, είναι μια καινούργια καλλιτεχνική προσθήκη. Θέλετε φυσικό, η λαμαρίνα, γλύπτε δεν κάνουν ωραία έτσι με σίδερο. Τι δούλε ξέρει τι είναι, τι Καταπληκτικέ. Έργα τέχνης γίνονται, ή όταν καίγονται, ή όταν βαράνε κόσμο, δεν ξέρω. Και, και τώρα γίνανε δράσει, αλλά και τι γίνανε, γίνανε, επισπεύθηκε μια διαδικασία να ανοίξει μια αγωνία για να ανοίξει ο Παπ. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΠ είναι οι καινούριε, είναι, είναι σαν εκκλησία πλέον στην κοινωνία μα. Ένα ο ΠΑΠ του κ. Μελισανίδη, να τα λέμε αυτά τώρα. Γιατί έχουμε. Πηδάω στο επόμενο θέμα, έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε του αγκζίδε να λένε θα έρθουν οι Ολυμπιακοί στο τελικό να μα χαλάσουν το γήπεδο. Το γήπεδο που φτιάξαμε με τα λεφτά μα, λένε αυτοί. Όπω το γήπεδο του Ολυμπιακού το έχουν φτιάξει και αυτοί με τα λεφτά του οι Ολυμπιακοί. Βέβαια ότι καταλαβαίνετε τα λεφτά είναι δικά μα, είναι εργατόρε οι δικέ σα και οι δικέ μα. Ε, δεν φτιάχνετε τίποτα από το πουθενά. Δεν υπάρχει κανένας εθνικός ευεργέτης. Ε, πάντα το λέμε ηρωνικά φυσικά. Ε, πάντα ε, τα πλούτη του στο αίμα μα. είναι αρχαίο σύνθημα. Όπου βλέπετε συσσόρευση πλούτου, πάει να πει ότι υπάρχει αντίστοιχα κάπου κάποιος καταπιεσμένος ε, φρικτά. Και αυτή τη στιγμή... Κάποιοι. και μικρογιώτα. Εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια πλέον. Σε, σε αυτό που λέμε εμείς, στον τρίτο κόσμο έτσι Στην Αφρική, στην Ασία και παντού και εμεί εδώ, ο δυτικός κόσμος, ε, απολαμβάνουμε όσοι μπορούν τα, τα δώρα του συστήματος. Ε, η Βόρεια Αμερική και ο Καναδάς είναι γεμάτο άστεγους και σκηνέ και δεν έχουν να φάνε και να πιούν. Ναι, ναι. Περνάνε όμως ε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι να σου πλασάρουν. Δεν στο... τους, τους δίνουν και κανένα γευματάκι. Που, που. Εδώ στην Αθήνα του δίνουν και κανένα φαί να φάνε. <σίλυ> ναι, Μίλκο και Τυρόπιτα. Τα ξέρουμε αυτά. Καλά, Για να λειτουργεί ναι. και το Ντεράκι ε, ναι. με τα καλά. <σίλυ> δεν, δεν είναι... Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή. Γιατί σήμερα βιαζόμαστε λίγο. Πάμε να ακούσουμε από στρε το Αβουλόν. Γιατί έτσι. Είναι γεγονός, αυτό ήταν τα ρέστα από την ηχογράφηση Γιατί αυτέ οι ηχογραφήσεις στον Βαναλούπ και οι υπό, υπόλοιπε όπως τον Στρες γινώνησαν σε κάτι καταγωγια Ενώ ότι αυτή είναι η ποιότητα, όσο και να γι' αυτούς που ψάχνουν τα Στουντιάκα που είναι το album, Αυτό είναι το album studio ηχογραφήθηκε με κασετόφωνο στο υπόγειο του Γιάννη, έτσι που φέρει την παρέα του ε, Μα στέλνει πάλι το τρενάκι ας μεταφερθεί λέει ο χώρος από εξάθλια σε δυτικά προάστια να ξεβρωμήσουν τον τόπο να κάνουν συσίτια φτάνει με τα σύμβολα των φάσεων ε, επιθετικό μάρκετινγκ εγώ διακρίνω στο, στο τρενάκι αυτές οι μεταφορές είναι λίγο περίεργες πάντα να μεταφέρουμε πληθυσμό <laughs> κάνουν κάπως δεν ξέρω κατά πόσο cool είναι ειδικά άμα τους ότι τώρα που έχουμε κεράγες μετρό και τρένα να μεταφερθεί πιο εύκολα όταν μεταφέρουμε πληθυσμό καλόταν να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω αλλά καταλαβαίνω ότι το χίπστερο φασέικο προλεταριάτο των εξαθλιών, το οποίο κάνει πλέον και τουρ, εναλλακτικού αναρχοτουρισμού είναι κάτι το οποίο είναι εμετικό. και οι ορθόδοξοι πάνκιδες και σύντροφοι είχαν, επειδή είπα και το αιμετικό ήταν ραμμένοι με ρούχα από τον εμετό τους και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν tour, εξενάγηση η οποία εξενάγηση αν είσαι ένας τουρίζας και θέλεις να μάθεις κάποια ιστορικά πράγματα έτσι, για την πόλη μπορείς να έχεις αλλά το ότι έτσι τα εξάρχεια γίνανε ένα, ένα εναλλακτικό σιαστικά ουσιαστικά έτσι, δεν το είχε προβλέψει κανένας και τώρα με το μετρό πραγματικά θα γίνει το κέντρο του κόσμου έτσι, η πλατεία ένα μοναστήρα ακόμα ένα μοναστηράκι ακόμα, τα λέει ο Χρήστος Δάντης από μέσα μας και σε έχω γίνει λιώμα, τα Εμείς θα συνεχίσουμε θα, και θα λύξουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής ε, με τα punk-rock ε, κομμάτια. Θα ακούσουμε το «ότι αγαπώ είναι για λίγο». Για λίγο χάνομαι και αρχίζω να πετώ ο, ο, από τους χάσμα, οι οποίοι δεν είναι παιδιά των εργατών, αν θυμάσαι σύνθημα. Είναι ο Χατζηγιάννης των εναρχικών, λέγανε για του χάσμα. Η χάσμα δεν είναι παιδιά των εργατών, είναι ο χατζηγιάς των αρχικών. Βέβαια, ε, όλοι αυτοί που του κοροϊδεύουν, αν τώρα ανακοινώνανε η χάσμα μετά από τόσα χρονιά ένα reunion και συναυλία, θα γέμιζε το ΆΚΑ. Η, η χάσμα στο ΆΚΑ, ρε παιδί, με το πλοκάμ του Καρχαρία, στο ΆΚΑ, 80.000 κόσμο, ε, θα γινόταν χαμούλης. Άρα γενικά για άλλους αυτούς που ακούνε σκληροπυρηνική μουσική και κρυφά μητροπάνο και τα ταχυπιοπανώσεις και κρυφά ακούμε λίγο μητροπάνω και ένα τσιφτετέληκ ε, η μουσική είναι μουσική, οκ, okay. ε, επιλέγετε τι Πάντως ε, από μουσικές ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα, αυτά τα ελαφρολαϊκά, τα σκυλοτράγουδα αυτά τα διέπουν μια μιζέρια πάντα σε παράτησε κάποια Πάντα κλαις γι' αυτό και ξέρεις, σε παράτησε γιατί ακούς αυτή τη μουσική και έχεις αυτούς ως ε, ε, πρότυπα. Και αυτος παράτησε. Ε, γι' αυτό δε στη ζωή ολιστικά, όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται. Όλα ξεκινάνε από ένα καλό πρωινό, όπως είπαμε πριν, <laughs> μίλκο με τηρόπιτα για να πάει καλά η μέρα. Και εμείς θα ακούσουμε το κομματάκι από τον Χατζιγέν το αναρχικόν και θα συνεχίσουμε με, με hip hop σε λίγο. Ετοιμαστείτε, σας έχω και για πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση ένα κομμάτι. Ε, για πάμε. Ένα-δύο over-over. Ε, Μα λέει εδώ η γάτα ότι τους λέγανε και ρουβάδε του πανκ. Ε, ναι, ισχύει. ισχύει Όλα τα κακά. Βέβαια, όλοι αυτοί σα λέω που του κοροϊδεύανε, όταν κάναν το τελευταίο live στην πλατεία εξ αρχείων, ο κόσμο ξεκίναγε από το πανεπιστήμιο. Για να καταλάβετε πόσο λίγο κόσμο είχε. Έτσι, λατρεύτηκαν όσο λίγοι. Η χάσμα. Και εδώ κλείνουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, για να μπει το δεύτερο. Όπως είπαμε, θα κάνουμε για το Red Reboot μία εξαίρεση. Ε, θα παίξουμε εισβολέα, όσο λατρεύετε να τον μισείτε το Λιάγκουρα του Γαλατσίου. Αλλά και σε συνδυασμό με η Ιουλία, Καραπατάκι είναι κάτι το οποίο ξεξορκίζει βρικόλακι Είναι το σκόρδο το αντίστοιχο. Ε, αλλά έβγαλε ένα καινούργιο κομματάκι που, λέ, που λέγεται εμεί παλιά». Και πολλέ φορέ την κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί οι παλαιούρες, πάντα οι μεγαλύτερε γενιές λένε ότι οι πιτσυρικάδε είναι φλόρι και εμεί τότε ψυρίζαμε και δαγκώναμε και ράβαμε μόνοι μα τα φλάι μα και κάναμε αυτό και εκείνο ενώ πάντα οι νεότερες γενιές είναι, ξέρει, ευγενεί. Και αχ, κοίτα, η πριγκίπησα, χτύπησε το δαχτυλάκι Υπάρχει μια τέτοια πάντα έτσι. Και ο Λιάγκουρας έχει γράψει ένα κομμάτι που λέγεται Εμεί Παλιά και το σχολιάζει αυτό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε, πάμε. Δεν το έχεις ακούσει. Όχι. Ε, θα είναι για πρώτη... Είναι πρώτη μετάδοση. Αγαπητό Πανηλήθιο, Πανελλήνιο, είμαστε μαζί σε αυτό. Για πάμε. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά. Σε μια μισή φορά, Εμείς μια εμείς φορά, σε μια μισή φορά, εμείς παλιά πηγαίναμε σχολείο και βαθίζαμε 6 ώρε. Μέσα σε δασμό, νερά μήκος, παπούτσια και σε Έτσι άντρα μου, κάποτε από τα εμπόδια. το κρύο Την ηλικία πολύ πολύ μεγάλο. τη εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά και παλιά, εμείς παλιά We're back Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, διο εμείς παλιά Δε φέρντε μπροί από τους Να τους κάνω καλιά είναι αν accepts Στη γλυψάζουν rêκες, μας μας παλάν και Φίτη μοναχατοκίμαζες στα καλλιτικά σου της φούλης. Η καταπίεση έγινε ανάγκη από το να γίνεις ρε ζήτη. Για να αυτοκτονίσεις σε μάγκα, η φίλη. Αντρίβια πλάματα κι μαλακίες, δες δίνα όματα δικαιώματα. Κι και ένας που να πα κόττσε. Στα παντά του μα τα πίσε και βασιλιά, με τα παλάτια κατ' ποτέ θα κάνω στη Ένα γουό, δέκα εφτά παιδιά. Μέρο γάμα, τα παιδιά <γαπούσα 'σ' το> αφεντικο... <γεί> <etin> δεν είναι χαλεφτά. Αγάπούσα το αφεντικό, είναι όχι, το παπά. Εμεί δεν πάθαμε τίποτα από ξύλο, ούτε από δουλειά. <σχύλια> ούτε που μεγαλώσαμε <χύλια> μόνοι, <μάχα. πήγαινα> ούτε που δεν υπήρξαν λεφτά. Μόνο κάτι ψυχοφάρμακα, κάτι επισώδια, ψυχοσυκά. Τα ψυχοσωματίδια, μην ξεχάσω αυτά κατά τα άλλα όλα καλά. Εμεί καλά, εσύ καλά, εμεί παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο καλά Εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά Ας έρευνα χώρα. εσείς παλιά, εμείς τώρα Όσο αποφυγεί παραδείγματα, είστε πουγάνισαν όλη τη χώρα Πόνεσαι που ακούσατε εισβολία και καραπατάκια από Παρία Για όσες δεν πονέσανε πολύ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε ακόμα χειρότερα Αλλά παραμένουμε εδώ σταθερά όχι αλλοκάρβουνο ε, Όχι κάρβουνο. Έτσι μας ε, λέει ο φίλος εδώ ο Τζίμις Ή ένας άλλος κούρκουλος θα έλεγα ε, Λοιπόν ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που μας έγινε στη ΛΕΟΣ τώρα Μας δίνουν δύναμη και κουράγιο για να σταματήσουμε την εκπομπή ε, Και θα επιστρέψουμε με ένα κομμάτι που είχε επιλέξει εδώ ο Τζιμάρα, Το οποίο λέγεται πάθο. Είναι από τον ε, ψηλό από τον Κίζ με τα κόκκινα μάτια αν θυμάσεις ποιον λέμε Βολύ καλά Ναι ε, Και γιατί πάθος στο, Πώς σου τα σκάει αυτό το κομμάτι σου, Έχει να σου πει κάτι Έχει να μας πει κάτι Ή είναι ακόμα σε ένα, ένας ράπερ που γάμαει και δέρνει Όχι έχει να μας πει πολλά Α τα ακούσουμε και θα τα πούμε μετά Ωραία, ωραία Για πάμε Παρατηρούμε ότι παιδιά από πολύ δυσκισμένες οικογένειε. Και με πολύ Απάνθρωπα ξεκινήματα Ποιτάξανε Ξεφύγανε Γίνανε σπουδαίοι με την ουσιαστική έννοια της λέξης, όχι τις επωνυμβιάζουν και λες πώς τότε, πώς τότε, είναι το θέλημά του να ζήσει, να πιστέψει στο καλό, να πιστέψει στο Θεό και να στη δύναμη. Αισθάνομαι ότι πέφτουμε Το έδαφος ρευστώ κι εμείς πάνω του τρέχουμε Τα ρούχα μου γεμίσανε με κάψα αέριο στέκο όρθιος Όμως μου για πόσο θα δέξουμε ε, Δεν είναι εύκολο να αγαπάς Παιδιά μεγαλωμένα μες στον πόνο, ρώτα εμάς Έχω δύο μα που ακολουθούνε πάντα Σκοτεινιάζουν όλα μάτα να ανοίγουνε φως σαν φλάσ. Το με έχω πληγώσει Με πλήγωσε και αυτοί δεν πειράζει, θα τα Ξυπολιτό πανώ στην ασφατό μαγκάθια και δεν ήρθε να με δει σε κι την πρώτη πτώση. Καθ' ανάσα μου τεράστιχο, κάθε κύκλο που κλείνω αφήνει βάσανο. Όταν μπορέσεις να διαβάσεις την ψυχή και το μυαλό μου, τότε θα καταλάβει γιατί υπάρχω Η ανάγκη με κανένα σκληρό, κοιτάω πρώτα εμένα, δεν τρέπομαι να στοφώ. Μνυγμένο μέσα στο βυθό από παρεστήσει, και ένα χέρι δεν υπήρχε να τραβήξω για να βγω. Αδελφέ, κουράστηκα από τη συνήθεια Να ελπίζω να πιστεύω σε ένα κόσμο μαγικό Μεγάλωσα κι εγώ με παραμύθια Καλύτερα όμως να ξέρω από τότε την αλήθεια Αυτό <Κι> Ήρθες λίγο πριν από τελειώσαν όλα εδώ Αυτός ο κόσμος μοιάζει να πεθαίνει να δώσω στο συνέστημα Όταν μιλάει η καρδιά κι αρχίζει να σοβένει Πάθος, πάθος, πάθος Ετσι τόσο ζωντανό, δυνατό, πάθος Μπορεί να σε σκοτώσει κάθε βάθο. Ε, νεράιδα που χάθηκες Μετά τα ψηλά μόνο μια ερώτηση, μ' αγάπησες Εμεινά πίσω εδώ στην πόλη των αγγέλων Και δεν έχει αλλάξει τίποτα, όλα ενώ πως τ' Μιλάω στον ουρανό τα βράδια Τον ήλιο δεν αντέχω, είμαι γεμάτος σημάδια Περπατώ μέσα σε δρόμους που μεγάλωσε Με είδα ένα παιδί γεμάτο όνειρα πάγωσα η εμπιστοσύνη είναι προνόμια. Πώ να εμπιστευτώ κάποιον που ψάχνει τον επόμενο. Δεν διάλεξα να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Όμω διάλεξα να βγάλω τη ζωή με τον υπόνομο. Mm -hmm. Τα μάτια κοιτούν τι γωνίε. Χάνουν την ευκαιρία. Μέρες σκοτεινές και κρύες. Δεν έχω μάθει να πηγαίνω με το κύμα. Μ' Αποτέλεσμα να τριγκυρνάω μόνο μου στι πλατείε. Όλοι ψάχνουνε το ωραίο. Το στα χέρια μου αποδείχθηκε μοιραίο τα λουλούδια οι κορυφές τους γράμπουνε μαλαξεί ξεκινάνε από τις ρίζες τους σκουδαίο Συγγνώμη, αμάς, σε πλήγωσε Το τελευταίο μου τσιγάρο κανολίγησα Η τελευταία μου στροφή Ο τελευταίο στίχος μου θα πει Μηνάμε καθαρή και σήμερα Ήρθες λίγο πριν, αποτελειώσαν όλα εδώ Αυτός ο κόσμος μοιάζει να πεθαίνει Ψαφνόνωμα να δώσω στο συνέστημα Όταν μιλάει καρδιά κι το Ζωντανό, δυνατό, πάθος Μπορεί να σε σκοτώσει κατά βάθος Επέλεξα να συνεχίσω μόνος Την απόφασή αυτή θα κρίνει ο χρόνος δικό σου για πάντα Το ταξίδι μάζε, τέλειωσε ποτέ Οι στιγμέ που ζήσαμε θα μας τυχιώνουν. Αν υπάρχει μια περίπτωση να αγάπησα, το κέρδισε Μονάχα εσύ μα ανέληση. Πετάξαμε σαν άρθαμε για μια στιγμή στη γη. Όλα τα όμορφα όμως κάποτε τελειώνουν. Εθισμό και πάθο, σαν αυτό που ακούσαμε. Για Παίζε Τζιμ. Ε, τι να πω εγώ. Εγώ ταυτίζομαι με πολλά τραγούδια εδώ του φίλου Εθισμού, του φίλου Ντγκιζιότι. Αλλά από ό,τι είπε και ο φίλο, τα ξεκινήματα και αυτά δεν, έχουν, δεν παίζουν ρόλο αν θα πετύχει ή όχι. Άμα μπλέξει με τα πάθη. Ε, θα φα πακέτο, τέλο πάντων, όπω και να έχει. Αλλά πάθη είναι πολλά. Αγάπη, πράγματα, θάματα. Τέλο πάντων θέλει πολλή κουβέντα, αλλά. Ας αφήσω εδώ το φίλο μου να τα πει παρακαλώ Όχι, όχι, με ενδιαφέρει και αυτή η κουβέντα ε, ε, Καταλαβαίνω δηλαδή, Έτσι, α, ένα, Από τα πάθη ένα, γίνεσαι ένα και πάθο, άνθρωπος Ένα πάθο, ας πούμε Μπορεί να σε κάνει μάγκα σε όλη σου τη ζωή Δηλαδή να κολλήσει με κάτι Και να γίνεις, να αριστεύσεις σε κάτι Και ένα πάθο μπορεί να σου καταστρέψει η ζωή Μέσα σε δύο μήνες Να βρεθείς στο πεζοδρόμιο έτσι. και η ζωή είναι σκληρή και πάντα κοιτάς τον αυτούλη σου είναι το δίδαγμα που δυστυχώ δεν είναι έτσι αλλά έτσι θα έπρεπε γιατί έτσι μας κάνανε έτσι... και επειδή δεν το κάνει την πατάει ε, Πολύ ενδιαφέρον Πάσα γιατί τον επόμενο καιρό έρχονται δύο back to back θεματικές εκπομπές μπορώ να πω από επειδή μου δίνει τώρα καλή Πάσα πριν περάσουμε στη μουσική η μία θα είναι ε, εκπομπή θεματική για το The Century of the Self σε συνδυασμό με το... το έχουμε ξαναπεί νομίζω κιόλα. Με, με την εποχή του ναρξισμού του Κρίστοφ Ρελάς και του κορνίλου Καστοριάδη τη συνέντευξη και η δεύτερη εκπομπή η οποία σα καλώ τώρα σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες φώτα σε μένα δείτε του Άνταμ Curtis το Hyper Normalization έτσι το ντοκιμαντέρ του αγαπημένου δημιουργού γιατί θα κάνουμε μια θεματική εκπομπή για αυτό για την υπερκανονικότητα η οποία θα έχει εκπομπή τρομερών ενδιαφέρον και αν το έχετε δει πιο πριν θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον λοιπόν έτσι γιατί εμεί θέλουμε να ξεδιαλύνουμε τον κόσμο που ζούμε και να δούμε χωρίς θέαμα και εικόνες πως οι ισχυροί προστάζουν τους αδύναμους στο πως να ζήσουν και το τι να κάνουν λοιπόν Πέρα από αυτά τα σκληρά λόγια που είπαμε, πάμε να ακούσουμε back-to-back back δύο hip-hop λατρεμένα κομμάτια και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε τον ξύλινο στρατιώτη. Έχω ένα ξύλινο στρατιώτη να σημάδευει την πόρτα ένα μαλάκα λογία που έπαιζε τότε Έχω έναν ένα αριθμό και αυτή η φορά μου κάνεις κόλπα Εδώ το ζούμε ανασφάλεια και κόντρα Κόντρα σε όλα και όλη την μισά Τα περισσότερα φόλλα πιο κάτω από τα βασικά Φεράνε πρώτη τιμό, δα λογιά που λένε μαζικά Να διαφόρο τζιλμ που πευγάλη πρώτη γενιά Τα δικά μα το παν καλά Έχουμε καιρό να σε δούμε Ένα μήνο ρευστό, ένα γέγαν σου νιώθουν κι ακούμε Τα περισσότερα τα παν αυτοί που γίναν δειλ Μοναχαθή, ρωτά πως είναι μοναχά και να προσέχει. Εδώ να βρέξεις, περιμένουμε νωρίς Κι αν δεν μας ξεχάσεις, τότε βάλε να παίξει Ένα τραγούδι, το τραγούδι της ροχής Δεν μεγαλώσαμε με παλάτια πέφτουν Μπορεί να πεθάνουμε όμως με αυτά, ποτέ δεν ξέρεις Άρα κάπως έτσι κλείνουμε και το κομμάτι, το γρήγορο πέρασμα που κάναμε στο ΧΙΠΕ ΧΟΠΕ ή το ΡΑΠΣ Και να ευχαριστήσω πολύ τον Τζίμι και την υποστήριξη που είχαμε εδώ από όλο τον κόσμο Τα μηνύματά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε όλοι καλά παιδιά ε, Να περάσετε ωραία το υπόλοιπο του Σαββάτου σας ε, όταν λέμε ωραία Κάντε ό,τι θέλετε Κάντε κάτι που σας εκφράζει Μην μπείτε πάλι στη λούπα βγείτε, λούπα, μια λούπα, έξω, λούπα, λούπα βγείτε μια βόλτα έξω Αφήστε το PlayStation Αφήστε τα όλα Βγείτε έξω να μυρίσετε τη φύση λοιπόν. ε, Και θα σας έρθει μια πνευματική στήση Ίσως να μυρίσετε τη φύση Πριαπισμός, Ως. πριαπισμός <laughs> Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, παίρνοντας λίγο το, το, τη το από το σάι Vibes από χθε το βράδυ, θα σας αφήσουμε με ένα κομματάκι το οποίο αυτό το κομμάτι λέει πολλά για εμάς, και για μένα και για τον Τζίμι, θα καταλάβει ποιο είναι. Ο τίτλος του είναι Quantum Change και... Ο Παρίας θα είναι εδώ το άλλο Σάββατο μαζί σας. Θα έχετε ενημερωθεί μεσοβδόμαδα για τη θεματική που ακολουθεί. Την εκπομπή την ακούτε στο Mixcloud, ηχογραφημένη που πάντα είναι καλύτερη από το live. Ε, ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλή συνέχεια στο τι και αν κάνετε. Χαίρετε παιδιά, χαίρετε.